Χριστός Ανέστη Μάλλον θα ξέχασαν ότι σήμερα αρχίζουμε το κήρυγμα <Κι εσύ τέτοιος> και μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι ο ζήλος για το κήρυγμα έχει ολιγορήσει <Κι εσύ> Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο Δεν ξέρω αν το είπε ο πατήρ Δημήτριος την Κυριακή που το είχαμε επιστήσει την προσοχή τώρα το είπε, είσαστε εδώ το ανακοίνωσε δεν το, είπε. δεν το είπε οπότε ας θεωρήσουμε δικαιολογημένη την απουσία σήμερα και ελπίζουμε από την άλλη πέμπτη βοηθούντων και ημών να βοηθήσετε κι εσείς να επανέλθουν στο κήρυγμα. Σήμερα είναι το πρώτο μας αναστάσιμο κήρυγμα. Το πρώτο μας κήρυγμα μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και θεωρώ χρήσιμο να πούμε λίγα λόγια... για αυτές τις δυο λέξεις με τις οποίες ξεκίνησα σήμερα το λόγο μου με τις λέξεις Χριστός Ανέστη Τι είναι αυτές οι δυο λέξεις και το λέω αυτό διότι Βλέπω ότι οι χριστιανοί τον χαιρετισμό αυτόν Χριστός Ανέστη τον χρησιμοποιούν μόνο τις πρώτες ώρες της Αναστάσεως ίσα ίσα μέχρι να τελειώσει η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως και από εκεί και πέρα ξεχνιώνται παύουν, ντρέπονται να αναφέρουν αυτές τις δύο λέξεις στο στόμα τους θεωρούν ντροπή και προσβολή να μιλούν και να χαιρετιόνται με τις λέξεις «Χριστός Ανέστη» και με την απάντηση «Αληθός Ανέστη» Ας δούμε λοιπόν τι είναι αυτές οι δύο λέξεις Πρώτα πρώτα θα πρέπει να ξέρετε ότι οι δύο αυτές λέξεις Χριστός Ανέστη εκφράζουν όλη την πίστη μας όλη μας η πίστης κρέμεται πάνω στην Ανάσταση του Χριστού όταν λες Χριστός Ανέστη δείχνεις ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος οι λέξει Χριστός Ανέστη είναι η ομολογία σου είναι οι δύο αυτές λέξεις με τις οποίες δείχνεις το ότι είσαι ορθόδοξος χριστιανός Και επειδή αυτό ο σατανάς το ξέρει καλά, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μας βάζει τη δειλία, μας βάζει την τροπή και όπως σας είπα, το Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη, ισχύει μόνο για κάποιες ώρες μετά, το, μετά την Ανάσταση και στη συνέχεια ξεχνιούνται. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η πίστη μας λέει ο Απόστολος Παύλος το κήρυγμά μου στηρίζεται επάνω στην Ανάσταση του Χριστού εάν ο Χριστός δεν ανέστη τότε λέει καλύτερα να τα μαζέψω να σταματήσω να κηρύττω και να πάω να κάνω καμιά άλλη δουλειά άρα η πίστη μου στηρίζεται επάνω στην Ανάσταση του Χριστού αν και εσύ το πιστεύεις αυτό αν και εσύ το δέχεσαι αυτό αν και εσύ καμαρώνεις που ο Χριστός ανέστη αν και εσύ παραδέχεσαι την Ανάσταση του Χριστού τότε μη δηλιάζεις η διλία είναι ολιγοπιστία η ολιγοπιστία είναι άρνηση. Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ, ενώπιον του πατρός μου του εν Εάν πιστεύεις ότι ο Χριστός ανέστη, εάν βάστηξες στη λαμπάδα σου στην Εκκλησία την Ανάσταση με καμάρι, χαιρετίζοντα με αυτόν τον τρόπο την Ανάσταση του Χριστού, Εάν καμαρώνεις ότι η πίστη σου δεν είναι μία ψεύτικη πίστη, αλλά είναι η αληθινή πίστη, τότε τουλάχιστον αυτές τις 40 ημέρες που εορτάζει η Εκκλησία μας επισήμως την Ανάσταση του Χριστού, τουλάχιστον αυτές τις 40 ημέρες ο χαιρετισμό σου δεν πρέπει να είναι κανείς άλλος, παρά μόνον οι λέξεις Χριστός Ανέστη, Αλυθός Ανέστη. Είναι τόσο απαραίτητο να το πούμε Το ξέρουμε Ορισμένοι εξυπνάκηδες Όταν τους λέω μερικές φορές Χριστός Ανέστη Η σαφάντηση μου λέει τόμα θα το ξέρω Με κάποια ηρωνία Έτσι ενδεχομένω να πείτε και εσείς μέσα σας Αυτή τη στιγμή ε, τόπαμε, τόπαμε είπαμε. Το είπαμε μια, το είπαμε δυο, το είπαμε τρεις. Μέχρι πότε θα το λέμε. Αυτό, αγαπητοί μου, θέλει να επιτύχει ο Σατανάς, Να σε κάνει να δραπεις, Διότι δεν είναι ότι κουράστηκες. Αλλά το ερώτημα πολλών, των περισσοτέρων μάλιστα, είναι... Τι θα πει ο άλλος άμα με ακούσει μένα και πω Χριστό Ανέστη. Πολλοί άνθρωποι έχουν αυτό το ερώτημα. Πολλά πνευματικά μου παιδιά ρωτάνε, Πάτερ. Προσπάθησα να το πω, σηκώνοντα το τηλέφωνο, να πω τις λέξεις Χριστός Ανέστη και γελάγανε. Με κοροϊδεύανε. Άλλοι μου κλείσαν το τηλέφωνο. Θέλετε να ακούσετε την απάντηση. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτή είναι η μικρότερη προσβολή που μπορείς να πάθεις. Κι αν σου κλείσαν το τηλέφωνο, κι αν σε γέλασαν, κι αν σε ηρωνεύτηκαν, κι αν σε περιφρόνησαν, μικρό το κακό. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο κακό. Μη σε ηρωνευτεί ο Θεός μεθάβριο. Το μεγάλο κακό είναι μη σε προσβάλλει ο Θεός μεθαύριο. Το μεγάλο κακό είναι μη σε επιτιμήσει ο Θεός μεθαύριο. Ο Θεός που τράπηκες να διακηρύξεις την Ανάστασή Του. Αυτό θέλει ο διάβολος. Να σε κάνει να πάψεις. Να πάψει να ακούγεται το όνομα του Χριστού. Η ανάσταση είναι η συντριβή του σατανά. Η ανάσταση είναι η κατάλυσης του θανάτου Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας, επάτησε τον θάνατο ο Κύριος με την Ανάστασή Του επάτησε τον Άδη ο διάβολος δεν θέλει να το θυμάται αυτή η Ανάσταση του Χριστού του έχει συντρίψει την κεφαλή και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν θέλει να το ακούει και προσπαθεί και εμάς, τους χριστιανούς να μας πείσει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον οποιοδήποτε άλλο χαιρετισμό παρά τον χαιρετισμό Χριστό Ανέστη. Δεν λες Χριστό Ανέστη, τον Θεό. Είσαι αρνητής της πίστεως και βέβαια την άρνησή σου θα την πληρώσεις διότι ο Κύριος σας είπα που μας τα είπε τα πράγματα το καθένα με το όνομά του και μας είπε μας μίλησε με παιδική θα έλεγα ειλικρίνια μας είπε ότι όποιος τον αρνηθεί και αυτός θα τον αρνηθεί όποιος αρνηθεί των Χριστών και ο Χριστός θα τον αρνηθεί και δείγμα τη αρνήσεως είναι ακριβώς το ότι ντρεπόμαστε να ομιλήσουμε και να διακηρύξουμε την ανάσταση του Χριστού. Τρίτον, γιατί ντρέπεσαι να πεις την ανάσταση του Χριστού. Γιατί ντρέπεσαι, Ποιο είναι το κακό. Τι είναι αυτό που σε κάνει να διλιάζεις. Είδατε μερικές φορές, άμα έχουμε μια χαρά μέσα μας, άμα μας συμβεί κάτι το ευχάριστο, αμέσως ανοίγουμε την πόρτα, βγαίνουμε από το σπίτι, προσπαθούμε τη χαρά μας να τη μεταδώσουμε και σε άλλους. Προσπαθούμε αυτό που μας κάνει εμάς να χαιρόμαστε, να το πούμε και στο γείτονα και στη γειτόνισσα, να το πούμε και στο συγγενή και στον φίλο ακόμα και σε άγνωστους ανθρώπους ούτως ώστε η χαρά μας να γίνει κοινή σε όλους να χαρούνε κι άλλοι μαζί με εμάς η Ανάσταση του Χριστού δεν σου δίνει χαρά η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι χαρμόσυνο γεγονό. η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όχι απλώς να σου δίνει χαρά αλλά να σου δίνει φτερά στην κυριολεξία η Ανάσταση του Χριστού είναι αυτή η οποία έδωσε λύση στο θέμα του θανάτου για μας κάποτε οι άνθρωποι αγαπητοί μου πέθαιναν και όποιος πέθανε πήγαινε στον Άδη πήγαινε στην κόλαση ακόμα και οι Άγιοι ακόμα και αυτός ο Ιωάννης ο πρόδρομος όταν πέθανε και αυτό στην κόλαση πήγε ο Κύριος με την Αναστασή Του τι έκανε εκατέλησε τον θάνατο, νίκησε τον θάνατο έκλεισε την κόλαση άνοιξε τον παράδεισο από εκεί και μετά όποιος πεθαίνει έχει ελπίδα στην Ανάσταση Βλέπει παράδεισο μπροστά του. Όποιος θέλει να δει παράδεισο. Αυτό δεν σου δίνει χαρά. Αυτό δεν σε κάνει να χαίρεσαι. Αυτό δεν σε κάνει να πετάει η καρδιά σου. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. για αυτή την Ανάσταση του Χριστού για να δείτε τι χριστιανοί είμαστε δηλαδή να δείτε σε τι χάλια βρισκόμαστε να δείτε πόσο όχι ανόητοι δεν θέλω να πω τη λέξη ανόητοι αλλά πόσο προδότες και αρνητέ είμαστε και μετά θέλουμε να δούμε παράδεισο τα μούτρα μας οι Άγιοι γιατί θυσιάστηκαν για ρωτήστε τους για ρωτήστε τους γιατί θυσιάστηκαν οι Άγιοι Εδώ εσείς έχετε τους Αγίους Αποστόλους Για ρώτησε λοιπόν τον Απόστολο Ανδρέα που ήρθε εδώ στην Πάτρα Γιατί Άγιος Απόστολοι Ανδρέα Δέχτηκες να σταυρωθείς επάνω στα ξύλα του σταυρού Ξέρετε γιατί ακριβώς διότι εκείρητε την Ανάσταση του Χριστού και επειδή ήλπιζε και στη δικιά του Ανάσταση αυτή ήταν η αιτία του θανάτου του Αποστόλου Ανδρέα ότι διεκείρητε την Ανάσταση του Χριστού και πίστευε ακράδαντα και στη δικιά του την προσωπική Ανάσταση έτσι δεν λέει ο ύμνος, και της ζωή είναι χαρισάβηνος. Όλοι αυτοί που είναι στα μνήματα, και εδώ στο κημητήριο και σε άλλα κημητήρια, όλους αυτούς, για όλους αυτούς θα έρθει η μέρα της Αναστάσεως. Όπως ο Χριστός ανέστη, έτσι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Έχεις λοιπόν τους Αγίους Αποστόλους εδώ, οι οποίοι ήταν κήρυκες της Αναστάσεως. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Ανδρέας, ο Απόστολος Ματθαίος, όλοι αυτοί οι, οποία, οι οποίοι έχησαν το αίμα τους με μαρτυρικό τρόπο για την Ανάσταση του Χριστού. Ακριβώς διότι ο Κύριος Ανέστη και μαζί με την Ανάσταση του Χριστού έρχεται και η δική μας Ανάσταση. δεν είναι έλεγχος για σας δεν σας ελέγχει το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων ο Άγιος Γεώργιος νέο παιδί γιορτάζαμε προχθές τη μίμη του είκοσι χρονών εθυσιάστηκε γιατί να θυσιαστεί ακριβώς για αυτή την Ανάσταση του Χριστού θυσιάστηκε ακριβώς διότι έβλεπε ότι μετά το θάνατό του υπάρχει μια άλλη ζωή θα έρθει και για αυτόν μια άλλη Ανάσταση η οποία Ανάσταση θα είναι στην Βασιλεία των Ουρανών άρα ποιο είναι το συμπέρασμα γιατί διστάζουμε; γιατί διλιούμε; γιατί είμαστε δηλεί να ομολογήσουμε την Ανάσταση να σας πω γιατί διότι κατ' μέσα μας Είμαστε άπιστοι. Κατ' ουσίαν μέσα μας, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Κατ' μέσα μας, δεν πιστεύουμε ούτε καν και στη δική μας την Ανάσταση. Δεν πιστεύεις στην Ανάσταση. Άμα δεν πιστεύεις την Ανάσταση, τότε ας τα μαζέψουμε και ας φύγουμε αγαπητοί μου ούτε τα κηρύγματα χρειάζονται ούτε οι εκκλησίες χρειάζονται ούτε οι λειτουργίε χρειάζονται, ούτε τα μυστήρια χρειάζονται ούτε τίποτα δεν χρειάζεται άμα δεν πιστεύεις στην Ανασταση άμα βλέπεις το νεκρό και λες ότι θα τον φάει το χώμα άμα βλέπει τον νεκρό και λες ότι θα τον φάει το σκοτάδι ε, τότε δεν πιστεύεις σε τίποτα δεν πιστεύεις Τότε δεν έχεις θέση μέσα στην Εκκλησία. Τότε δεν έχεις θέση κοντά στον Θεό. Τότε, να σα πω κάτι, αυτό που είπε αυτός ο άθεος και η υπουργό τη Δικαιοσύνη να γίνει πολιτική κηδεία, αυτό το δέχομαι, το δέχομαι, ναι, το δέχομαι. Να γίνει πολιτική κηδεία για αυτούς που δεν πιστεύουν στην ανάσταση του Χριστού να τους πάνε στον κλίμανο, να τους κάψουν, να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Λέει. Να γίνει πολιτική κηδεία. Και αφορισμός να τους διαβαστεί. Αλλά άμα τι ότι πιστεύεις, διστάζεις να πεις το Χριστός Ανέστη, διστάζεις να ομολογήσεις την Ανάσταση του Χριστού, διστάζεις να ομολογήσεις τη δικιά σου Ανάσταση ότι πιστεύεις την Ανάστασή σου γιατί, τι εμποδίζει είπαμε τι σε εμποδίζει ουσιαστικά εμπόδιο είναι το ότι και εσύ που δίθεν παρουσιάζεσαι σαν χριστιανός και σαν χριστιανή και εσύ ο ίδιος δεν έχεις πιστέψει ακόμα μέσα σου δεν έχει πιστέψει ακόμα μέσα σου στην Ανάσταση του Χριστού και στη δικιά σου Ανάσταση γιατί δεν λες Χριστός Ανέστη γιατί προτιμάς να πεις καλημέρα καληνύχτα γεια σου χαίρετε δεν ξέρω τι άλλα λέτε μεταξύ σας να σου πω γιατί Διότι το όνομα του Χριστού το φέρνει βαρέως Δεν είσαι χριστιανός Θα μου πείτε παπούλι σήμερα πρώτο κήρυγμα μας έχεις πάρει από τη Μούρη μπροστά Και μας αγριεύει. Τι να σας κάνω, με ξέρετε, τόσα χρόνια με ξέρετε ξέρετε ότι δεν θέλω να κρύβομαι ξέρετε ότι είμαι ειλικρινής ξέρετε ότι θα πω την αλήθεια όσο μπορώ πιο στεντόρια, με πιο στεντόρια φωνή Δεν λες Χριστός Ανέστη δεν αξίζει να φέρεις το όνομα του Χριστού Αλλά ξέρετε τι είμαστε είμαστε οι καινούργοι Φαρισαίοι που ο Κύριος τους ονόμαζε θυμάστε πως υποκριτές και Φαρισαίοι υποκριτές ουε ουε αλλήμονός σας γιατί τους έλεγε έτσι ξέρεις τι σημαίνει υποκριτής υποκριτής είναι αυτός ο οποίος όταν είναι κοντά σε άθεους Παριστάνει τον άθεο όταν είναι κοντά σε πιστούς παριστάνει τον πιστό όταν είναι κοντά σε χριστιανούς παριστάνει τον σούπερ χριστιανο άμα είναι κοντά σε ψεύτες παριστάνει τον ψεύτη άμα είναι κοντά σε ειλικρινής παριστάνει τον ειλικρινή Υποκριτή είναι αυτός ο οποίος θα τον ονόμαζα με την ονομασία ενός ζώου υπάρχει ένα ζώο ξέρετε που λέγεται χαμελέον ξέρετε τι είναι ο χαμελέον άμα τον βάλεις το χαμελέοντα σε πράσινα λουλούδια γίνεται πράσινος άμα τον βάλεις σε κόκκινα σε βαβαρούνες γίνεται κόκκινος άμα τον βάλεις σε κίτρινα γίνεται κίτρινος ό,τι χρώμα τον βάλεις έτσι εκείνο το χρώμα παίρνει έτσι και εσείς και εμείς οι χριστιανοί οι σημερινοί χριστιανοί δεν είμαστε σταθεροί δεν είμαστε πιστί στον Θεό όπου βρεθούμε Κοντά σε άθεους, άθεοι Κοντά σε άπιστος, άπιστοι Κοντά σε πιστούς, παριστάνουμε τον πιστό Πιστεύεις τον Χριστό Γιατί το φέρνεις βαρέως Γιατί φέρνεις βαρέως Να μιλήσεις για το όνομα του Χριστού Γιατί φέρνεις βαρέως Να πεις τις λέξεις με παρησία Χριστός ανέστη Μα τι θα μου πει ο άλλο μη σε ενδιαφέρει Δώσε εσύ το έναυσμα Πες σε αυτό που εσένα σε εκφράζει εκείνη τη στιγμή Πες εσύ την αλήθεια Αυτό το οποίο πρέπει να πεις Και μη σε αφορά τι θα πει ο άλλος Μη σε αφορά αν θα γελάσει ο άλλος Μη σε αφορά αν ο άλλος σε ηρωνευτεί, σε κοροϊδέψει Είδατε πάμε στην εξομολόγηση Και λέμε ένα σωρό Αμαρτήματα μικρά Αυτό δεν το πες Αυτή την τροπή που σε πιάνει Αυτή την τροπή που σε πιάνει Προκειμένου να πεις τις λέξεις Χριστός αρέστη Που αν θα με ρωτήσεις Αυτή είναι παραπάνω και από πορνίες και από μοιχίες. Χειρότερη αμαρτία Αυτή την αμαρτία ξέρετε με την την παρομοιάζω μα αυτό που έκανε ο Πέτρος εκείνη τη νύχτα μετά το μυστικό δείπνο που παραδόθηκε ο Χριστός ο οποίος Πέτρος θυμάστε σας τα είχα πει τελευταίο κήρυγμα πριν τελειώσω από εδώ παρίστανε ότι δεν γνωρίζει τον Χριστό ουκίδα τον άνθρωπο δεν το ξέρω ποιος είναι και με όρκους και με αναθέματα ποια είναι λοιπόν η αγάπη σου στον Χριστό Ποια είναι η πίστη σου στο Χριστό Ποια είναι η πίστη σου στην Ανάσταση του Χριστού Όταν αυτή τη στοιχειώδη αλήθεια Τη μεγαλύτερη αλήθεια Την αλήθεια της Αναστάσεως Επάνω στην οποία Ανάσταση στέχει όλο το οικοδόμημα της πίστεώς μας Εσύ ντρέπεσαι να την ομολογήσεις Ντρέπεσαι να παρησιαστείς Και να πει με Ότι είσαι πιστός και αφοσιωμένος χριστιανός φέρνεις βαρέω το όνομα του Χριστού αν το φέρνεις βαρέω, σας είπα στην αρχή κάτι όταν είδα ότι είσαστε λίγοι εδώ μέσα μου στεναχωρήθηκα λίγο στεναχωρήθηκα όχι διότι το ακροατήριο το κήρυγμα μου μειώθηκε όχι στεναχωρήθηκα όμως γιατί αισθάνθηκα ότι βαρεθήκατε το κήρυγμα να σας πω κάτι τώρα αν είστε τέτοιοι ο χριστιανοί καλύτερα μην ξανάρθετε εδώ στο κήρυγμα προτιμώ σήμερα να το κλείσουμε το κήρυγμα αν είστε Χριστιανοί που ντρέπεστε δια το όνομα του Χριστού, αν είστε Χριστιανοί που αισθάνεστε βαρύ το όνομα του Χριστού επάνω σας, του Χριστού ο οποίος εσταυρώθη για μας, αν το φέρνετε βαρέως το όνομα του Χριστού, τότε ειλικρινά σας μιλώ καλύτερα σήμερα να είναι το τελευταίο μας κηρύγμα. Καλύτερα να σταματήσουμε να εμπέζουμε το όνομα του Χριστού. Διότι αυτό πλέον εγώ το θεωρώ εμπεγμό Αυτό δεν το θεωρώ κυρίμα Σας είπα προηγουμένω κάτι για τους Άγιους Μάρτυρες Ξέρετε τι έλεγαν οι Άγιοι Μάρτυρες Διαβάστε την ιστορία Διαβάστε τα συναξάρια των Αγίων Διαβάστε τους βίους των Αγίων και θα δείτε όταν τους καλούσαν τους Αγίους και τους ρωτούσαν ρώτουσαν πώς σε λένε δεν έλεγε με λένε Γιώργη με λένε Δημήτρη, με λένε Νίκο με λένε Κώστα, με λένε Αντριάννα με λένε Γεωργία όχι χριστιανόσιμοι πώς σε λένε χριστιανόσιμοι με λένε χριστιανό ανήκω στο Χριστό είμαι παιδί του Χριστού από που κατάγεσαι ποια είναι η πόλη σου είμαι χριστιανός αυτό μετρούσε αυτό μετρούσε για τους Αγίους Μάρτυρες το ότι ήσαν χριστιανοί ότι ήσαν άνθρωποι του Χριστού ότι ήσαν παιδιά του Χριστού και καμάρωναν γι' αυτό Εσύ καμαρώνει. Καμαρώνει διότι είσαι χριστιανός. Εδώ διστάζεις να πεις Χριστός Ανέστη. Εδώ διστάζεις να ομολογήσεις την Ανάσταση του Χριστού. Εδώ διστάζεις να πεις τι μεγαλύτερη αλήθεια. Τι μεγαλύτερη αλήθεια. Είσαι χριστιανός λοιπόν. Θα σας πω λοιπόν αυτό που ήθελα να πω προηγμένος, το οποίο το παρέκαμψα επίτηδε πηγαίνετε καλύτερα και εσείς και εγώ να αλλάξουμε θρησκευμά αν για το Χριστό αν για την Ανάσταση του Χριστού είναι προτιμότερο να πάμε να αλλάξουμε θρησκευμά σας είπα εγώ συμφωνώ συμφωνώ συμφωνώ με την πολιτική κηδεία και με τον πολιτικό γάμο συμφωνώ Ποιος είναι άπιστος να τον θάβουμε σαν το σκύλο και στην εκκλησία να μπαίνουν μόνο τα λείψανα των πιστών των Ορθοδόξων χριστιανών να ξεκαθαρίσει επιτέλους το ποιος είναι ο χριστιανός και το ποιος δεν είναι χριστιανός δρέπεσαι να ομιλήσεις δια των Χριστών δεν είσαι φίλε μου χριστιανός δρέπεσαι να πεις Χριστός Ανέστη να σε βράσω σαν χριστιανό Ντρέπεσαι να ομολογήσεις την ανάσταση του Χριστού. Ντρέπεσαι να ομολογήσεις! Τότε τι πήγες... Για πετε μου, τι πήγες τότε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία. Τι πήγε. Είσαι να πα στο στεφάνι. Είσαι να καμαρώσει ότι το στεφάνι σου, σαν πιο ωραίο και πιο λουλουδάτο, μπήκε στο κεφάλι του Χριστού. Την κατάρα του Χριστού έχει. Άμα δεν πιστεύει στον Χριστό. Και άμα ντρέπεσαι για τον Χριστό χίλια στεφάνια να του βάλεις πάνω στο κεφάλι του δεν πρόκειται να σε ωφελήσει σε τίποτα Χριστός Ανέστη οι λέξεις αυτές αγαπητέ μου και αγαπητοί μου θα πρέπει να είναι λέξεις οι οποίες να βγαίνουν μέσα από καρδιές που πιστεύουν αν πιστεύει, πέστε. Αν δεν πιστεύει, Σας είπα, δεν αξίζει να κάνουμε κήρυγμα, να το κλείσουμε εδώ το κήρυγμα. Συγχωρέστε με για την ένταση τη φωνή μου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πιστεύω. Συμφωνείτε σε αυτά τα οποία λέω. Έτσι θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι κι εσείς σε αυτά τα οποία. Ακούτε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι συμφωνείτε. Και για να τελειώσω. Συνέβη στους αιώνες Δεν έχει συμβεί ποτέ Τέτοιο είδου τέτοιο γεγονός Στην ιστορία Αυτή η Ανάσταση του Χριστού Είναι Όχι απλώς αλήθεια Είναι η αλήθεια Η αλήθεια Ανέστη ο Χριστός Εγώ θα σας το πω Δεν το πιστεύεις Ε λοιπόν άκουσε Δύο τρεις αποδείξεις θα σας δώσω Γιατί υπάρχουν μερικοί σήμερα Αρνητές Μερικοί σήμερα άθεοι και άπιστοι Οι οποίοι έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τα πάντα και μεταξύ αυτών αμφισβητούν και την Ανάσταση του Χριστού Ποια είναι η Ανάσταση του Χριστού Ποια είναι η αλήθεια Η αλήθεια είναι ο αδιανός τάφος Αυτή είναι η αλήθεια Ο αδιανός τάφος και τα οθόνια κείμενα μόνα ο αδιανό και τα νεκροσάβανα τα με τα οποία είχαν τον Χριστό αυτά και μόνον είναι η μεγάλη αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού είπαν ότι τον κλέψανε έτσι είπαν οι, μαθη... οι... οι Εβραίοι ότι μη πήγαν λέει οι μαθητές νύχτα και τον κλέψανε είναι αλήθεια, μα πώ τον κλέψανε? Εκεί μέσα στον κήπο ήσαν τόσοι στρατιώτες Εκεί μέσα στον κήπο υπήρχε ολόκληρη σπήρα στρατιωτών. Πώς τον κλέψανε? Και αν πούμε ότι όλοι κοιμώσαν οι στρατιώτε, πώ μπόρεσαν οι μαθητέ να σύρουν την πέτρα από το μνημείο η οποία πέτρα ήταν τεράστια και αν την έσυραν την πέτρα τον ξεσαβάνωσαν τον Χριστό πώς μπόρεσαν να τον ξεσαβανώσουν αφού τα σάβανα ήταν κολλημένα πάνω του κολλημένα πάνω στο κορμί του και αν τον κλέψαν τον Χριστό πού είναι τα λείψανα του Χριστού Μήπως βρήκαν πουθενά κανένα χέρι, κανένα πόδι, κανένα κεφάλι του Χριστού. Βλέπετε, τον Αγίον έχουμε. Επάνω στο αγιονόρος που είχα πάει την περασμένη εβδομάδα, έχουνε λύψανα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, έχουν το χέρι του εδώ πέρα που τον εορτάζετε εσείς. Των Αγίων Αποστόλων έχουν τα λύψανά τους. Του Χριστού δεν υπάρχει τίποτα. Επομένως, η Ανάσταση είναι η αλήθεια και ντρέπεσαι να πεις την αλήθεια ντρέπεσαι να κυρίξεις την αλήθεια ντρέπεσαι να ομολογήσεις την αλήθεια ντρέπεσαι να διακηρύξεις την αλήθεια ντρέπεσαι θυμηθείτε πάλι το λόγο του Κυρίου αυτούς που με θα με εντραπούν θα τους εντραπώ όσους ντραπούν να μιλήσουν για μένα να μιλήσουν για το όνομά μου να μιλήσουν για το Χριστό ο Χριστός θα τους αρνηθεί και θα τους εντραπεί Χριστός Ανέστη είναι η μεγάλη αλήθεια. Είναι η πραγματικότητα. Είναι η ομολογία, είναι η πίστη μα. Όταν πει Χριστό, ανέστη, λε, είναι σαν να λε: Είμαι Ορθόδοξο Χριστιανό. Αν ντρέπεσαι γι' αυτό, τότε είσαι άξιο τη μοίρα σου. Αν τρέπεσαι που είσαι ορθόδοξος χριστιανό, τότε καλύτερα, όπως σας είπα προηγουμένως, να πάνε ταυτότητα, να πάνε τρίσκευμα. Θα σας πω ένα μικρό ανέκδοτο. Κάποτε θα έχετε ακούσει όλες και όλοι για το Μέγα Αλέξανδρο, το μεγάλο αυτό βασιλεία της Μακεδονίας... Κάποτε λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος σε κάποια μάχη που έκανε είδε ότι ενώ όλοι οι στρατιώτες του πολεμούσαν με θάρρος και με αυταπάρνηση είδε και ένα στρατιώτη ο οποίος ήταν φοβητσιάρης, ήταν δηλός ο οποίος στρατιώτης του την ώρα της μάχης κρυβόταν πίσω από τις πλάτες των αλουνών, κρυβόταν πίσω από τα δέντρα και δεν ήθελε να πολεμήσει όπως πολεμούσαν οι άλλοι στρατιώτες. Τελείωσε η μάχη και ο Μέγας Αλέξανδρος τον κάλεσε. Του λέει δεν μου λες, του λέει, πώς σε λένε. Του λέει, με λένε Αλέξανδρο, λέει ο στρατιώτης. Έλεγαν και το στρατιώτη Αλέξανδρο. Όταν άκουσε αυτό το όνομα, ο βασιλιάς ο Αλέξανδρος, αισθάνθηκε να προσβάλετε το όνομά του. Αλέξανδρος εγώ, ο βασιλιάς ο οποίος διακρίνομαι για τόση γενναιότητα και για τόση Ανδρία και Αλέξανδρος και αυτός ο Διλός, αυτός ο Φοβιτσιάρης και του είπε μία φράση του λέει πρόσεξε ή να αλλάξεις διαγωγή ή να αλλάξεις όνομα ένα από τα δυο ή θα διαγωγή ή θα αλλάξει όνομα Πράγμα το, οποίο, πράγμα το οποίο πρέπει να ισχύει και για μας αγαπητοί μου Φαίρνεις το όνομα του Χριστού Λέγεσαι ορθόδοξος χριστιανός Μέτρα τη ζωή σου Κοίταξε τις κινήσεις σου Κοίταξε τη διαγωγή σου Αν η διαγωγή σου είναι σωστή Έχει καλός Αν όμως δεν είναι σωστή η διαγωγή σου αν η διαγωγή σου δεν είναι αντίστοιχη με το όνομα του χριστιανού, τότε ή άλλαξε διαγωγή ή όπως σας είπα προηγμένως, πήγαινε να αλλάξει όνομα. Πήγαινε να αλλάξει θρησκεία. Πήγαινε να αλλάξει πίστη. Πίστεψε όπου αλλού Ο Χριστός δεν θέλει τέτοιους χριστιανούς. Δεν θέλει τέτοιους νερόβραστους χριστιανούς. Ο Χριστός θέλει χριστιανούς οι οποίοι να ανταπέσουν όλα κορώνα γράμματα δια το όνομά του του Άγινου. Ευρισκόμαστε σε δύσκολες ημέρες. Πιστεύω να το έχετε καταλάβει αυτό. Ευρισκόμαστε σε δύσκολες ημέρες και θα έρθουν οπωσδήποτε και δυσκολότερες. Και έτσι όπως έρχονται τα πράγματα... Θα έρθει ο καιρός και δεν σας το λέω αυτό για να φοβηθείτε αντίθετα σας το λέω για να πάρετε τα μέτρα σας θα έρθει ο καιρός κατά τον οποίο θα πρέπει ο κάθε ένας από μας να δώσει τη μαρτυρία του για τον Χριστό Θα έρθει ο αντίχριστος είναι αλήθεια αυτό το αναφέρει η Αγία Γραφή, και μαζί του ο Αντίχριστος θα φέρει δύσκολες ημέρες για μας θα, πρέπει, θα μας ζητήσει να αρνηθούμε το Χριστό θα μας ζητήσει να αρνηθούμε την πίστη μας και αν δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τέτοιες αρνήσεις τότε θα μας κόψει μιστούς. Θα μας κόψει συντάξεις, θα μας κόψει τα πάντα Ίσως να ζητήσει να χύσουμε και το αίμα μας για τον Χριστό Και σας ερωτώ κάτι απλό Εμείς που τραπήκαμε να πούμε Χριστός Ανέστη Εμείς που τραπήκαμε να βαστίξουμε μια τόσο μικρή φράση εμείς που τραπήκαμε να κάνουμε ένα σταυρό περνώντας έξω από την εκκλησιά Για πείτε μου σας παρακαλώ ποιος θα είναι έτοιμος με θάβριο να χύσει από μας το αίμα του για το Χριστό Ποιος θα είναι από μας έτοιμος να αρνηθεί τη συνταξή του για το Χριστό Ποιος θα είναι από μας έτοιμος να αρνηθεί το μισθό του για το Χριστό Αν αυτή τη μικρή θυσία στην πούμε τη σια, που δεν είναι τη Αν αυτό το μικρό κόστο το να πεις εσύ, Χριστό, Χριστός και ο άλλο να γελάει, και α γελάει. Αν αυτό το γέλιο του αλουνού δεν μπόρεσε να το βαστάξεις Αν αυτή την ηρωνία του αλουνού δεν μπόρεσε να τη σηκώσει. Επειδή ο άλλος γέλασε, επειδή ο άλλο ειρωνεύτηκε, επειδή ο άλλο κορόιδεψε Εάν αυτό δεν μπόρεσε να το κρατήσει, δεν μου λε όταν θα έρθουν οι δύσκολες ημέρες τι χριστιανός θα είσαι ερχόστε τώρα στην εξομολόγηση με το κεφάλι ψηλά ότι είσαι η καλή χριστιανή ότι πας στην εκκλησία ότι ό,τι, ό,τι, ό,τι τότε τι θα κάνεις τότε εκείνες τις δύσκολες ημέρες τι θα κάνεις ο καλός ο καπετάνιος στη φωτούνα φαίνεται λέει η παροιμία και θέλετε να σας πω και εγώ να τη μετατρέψω λίγο αυτή την παροιμία ο καλός ο χριστιανός στους πειρασμούς φαίνεται ο καλός ο χριστιανός δεν θα φανεί τις καλές ημέρες τις ήρεμες ημέρες ο καλός ο χριστιανός θα φανεί στις δύσκολες ημέρες ο καλός ο χριστιανός θα φανεί στο διωγμό όπως εφάνηκαν οι Άγιοι οι Άγιοι Απόστολοι οι Άγιοι Μάρτυρες όλοι αυτοί τους οποίους σήμερα τιμάει η Εκκλησία μας όλοι αυτοί οι, οποία, οι οποίοι επότισαν με το αίμα τους το, το τίμιο αίμα τους επότισαν το δέντρο της Εκκλησίας αν είσαι λοιπόν χριστιανός δεν θα μου το δείξεις εδώ, θα μου το δείξεις τις δυσκολίες. Θα το δείξεις εκεί που πρόκειται να σε γελάσουν, εκεί που πρόκειται να σε ηρωνευτούν, εκεί που πρόκειται να σε κοροϊδέψουν. Αν πιστεύεις στην Ανάσταση του Χριστού, θα το ομολογήσεις, θα το διακηρύξεις, θα το διακηρύτης μια ζωή. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, Ρώσος, ίσως ορισμένοι τον έχετε ακούσει, ο Σεραφείμ του Σάρωφ, αυτός λέγει, το Χριστός Ανέστη δεν το έλεγε μόνο τις 40 ημέρες, το έλεγε κάθε μέρα στη ζωή του. Όποιον συναντούσε δεν του λέγε καλημέρα, καληνύχτα, για σου, τι κάνεις. Η πρώτη κουβέντα ήταν Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Γιατί ακριβώς διότι ζούσε με την Ανάσταση του Χριστού στη δικιά του την προσωπική ανάσταση αν πιστεύεις την Αναστασή σου αν πιστεύεις την Ανάσταση των Νεκρών αν πιστεύεις τη Δεύτερα Παρουσία αν πιστεύεις ότι ο Χριστός ανέστη τότε πες το, ομολογησέ το φώναξέ το, μην τρέπεσαι μην τρέπεσαι και αν εσύ ομολογήσεις το όνομα του Χριστού είπε ο Χριστός πας τη ομολογήσει Εν εμείοι των ανθρώπων, ομολογήσω αυτόν καγό, έμπροσθεν του πατρός μου του εν Σα Σας εύχομαι να είστε πάντα ομολογητές της πίστεως και όσο εσείς ομολογείτε την πίστη και των Θεών, να ξέρετε ότι μας έχει εγγυηθεί ο Κύριος, ότι και Αυτός θα μας ομολογήσει εν διεσχάτη ημέρα της ανταποδόσεω της δικαία Αμήν.